Πάντα είναι σχετικά στη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν, ω εδώ, τέλο η ταξική φορολογική πολιτική που κερδίζουν οι λίγοι πολλά ει βάρο τη τάξη. Γι' αυτό λοιπόν, ως εδώ, ως εδώ λέει ο Ανδρουλάκης ο οποίος μας ανακοινώνει ταξική πολιτική, μάλλον τη λήξη της ταξικής πολιτικής, θυμόμαστε όλοι επί Πασόκ δεν υπήρχε καμία ταξικότητα στην πολιτική, την οικονομική και σε όλα τα υπόλοιπα είναι και ο Τσίπρας με τα φιλοσοφικά του θέματα, τα υπαρξιακά λογικό εξηγήσιμο είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα και με ένα μπελατσάο κάτω στα Ιταλικά θα το αναπτύξουμε στην συνέχεια της Ο κύριο Αντρουλάκη θα είπε αυτά τα πολύ ωραία στην Χίο. Και όπω συμβαίνει συνήθω σε τέτοιε συγκεντρώσει, λαϊκές συγκεντρώσει, προεκλογικές είναι από κάτω ο κόσμο, είναι και κάποιοι νέοι που έχουν αυτέ τι κόρνε, τι περίφημε, τις ξέρετε. Σε όλα τα κόμματα χρησιμοποιούν, όλα, στα περισσότερα κόμματα χρησιμοποιούν αυτέ τι κόρνε. Στη Χίο, οι κόρνε που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ένα θεματάκι. Θα ακούσουμε τώρα εδώ τον ήχο, είναι λίγο εκνευριστικό. αλλά θα καταλάβετε κι εσείς ότι και δεν καταλάβαινα τι πρόβλημα είχαν οι κόρνες και κάποιος είχε κόρνες που είχαν λήξει, λίγουν οι κόρνες κάποια στιγμή, δεν ξέρω, λίγουν. Μάλλον είχαν λήξει είναι από το Πασόκ του 81, τα ωραία χρόνια και τις εξισποποιήσαν τώρα. από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή εδώ από το γενέθλιο τόπο του ιδρυτή μας του Ανδρέα Παπανδρέου από το δημοκρατικό νησί της Σιού <σφίλοι> <σφίλοι> <σφίλοι> Λιγμένα και λιγμένα και λιγμένες. όλα μαζί Εκεί λοιπόν, στοιχείο όταν είπε και τον Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό που την άκουγε πριν που βάρεγε την κόρνα και την άκουγε που ήταν ζαβή τελείω η κόρνα, ξανασηκώνει, να ξαναβαρέσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και ακούστηκε αυτό το πολύ ωραίο ηχητικό. Λεπτομέρειε τώρα στην Κρήτη, κάτω που μίλησε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είχαν κόρνε και αν είχαν ήταν εντό ημερομηνία λήξη. Και εκεί λοιπόν μάθαμε για τι συνήθειε του αυτού που δεν είναι πρωθυπουργό, αλλά θέλει να γίνει. Γι' αυτό και θα λιώσω και πάλι τα παπούτσια μου και θα γυρίσω και πάλι όλη την Ελλάδα <στονιχεία> για να μιλήσω, για να μιλήσω για την ανάγκη να έχουμε σε αυτέ τι δύσκολε συγκυρίες μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τέταρτε. <στονιχεία> Γι' αυτό και θα λιώσω και πάλι τα παπούτσια μου και θα γυρίσω και πάλι όλη την Ελλάδα Τα πάντα είναι σχετικά στη ζωή Πώς το χάσατε τόσο πολύ Πώς το χάσαμε τόσο πολύ Πώ το χάσαμε τόσο πολύ είναι με τα αλιωμένα παπούτσια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ε, κάτι τέτοια δεν βγάζουν και στην Κέρκυρα, κάτι παντόφιλε που τι λιώνει ο Άγιο. Παντόφιλε παπούτσια τι είναι, Σπορτέξ, Σκαρπίνια, δεν έχω καταλάβει. Πάντω βγαίνει τη νύχτα ο Άγιο και περπατάει. Νομίζω στην Κέρκυρα και αλλού κάτι γίνεται με τα παπούτσια και τι παντόφιλε γενικότερα. Παίζει πολύ. Έτσι και ο Κυριάκο Μητσοτάκη, Άγιο είναι κατά μία έννοια, θα αγιάσει, έχει ήδη αγιάσει. με λιώνει η παπούτσια τα οποία κάποια στιγμή θα μπουν σε προσκύνημα, θα πηγαίνουν οι δημοκράτες και θα προσκυνούν τα λιωμένα γοβάκια του ηγέτη μας είναι υπό πανίδου, τσαπανίδου και, και χτες και σήμερα γενικώ βγαίνει τελειώσαν το πένθος οπότε έχουνε Πάρει τι ρούγε και τα στενά, είναι η πόλη τη το μεσημέρι στον Νίκο Ευαγγελά και τη ρωτάει ο Ευαγγελά τα αυτονόητα ρωτήματα, πώ και δεν το πήρατε χαμπάρι, πώ συνέβη αυτό, ήταν καλό παιδί, το χάσαμε στα καλακαθούμενα, δεν το περίμενε κανεί και άλλα τέτοια. Το αποτέλεσμα δίνει στην κυβέρνηση. Την καλύτερη επίδοση που είχε ποτέ κυβέρνηση uh -huh. μετά από μια τετραγωνία. Uh -huh. Και στο ΣΥΡΙΖΑ τη χειρότερη επίδοση που είχε αποτεξεωτική επιπολίξη. Uh -huh. Πώ το τόσο πολύ. Πώ το χάσαμε τόσο πολύ. Ε, αν το βλέπαμε να συμβαίνει πιστέψτε με θα το είχαμε διορθώσει τότε Α, Αυτό είναι πιο ανησυγητικό γιατί πως, αυτό δεν σημαίνει δεν ότι κανένας. δεν έχεις αποφαίσει την κοινωνία ε, ε, ε, Όχι, είχατε καταλάβει εσείς ότι κάνουμε κάτι τόσο λάθος Φαρμάκι έχω στην ψυχή Φέρνει μαυρή λαθολερή Στα στήθια μου Φαρμάκι Υμέρωτη ξανά με το ποτότη σ' με κερνά. Εβίδα μου! Νέα να δοθεί, γκυμουνά, νεστέλνε, κόρετε, υφόρε, υφόρε, υφόρε, μπαίνει και λίσας μου, κρατώ. Τα πάντα είναι σχετικά στη ζωή. Όχι, είχατε καταλάβει εσύ ότι κάνουμε κάτι τόσο λάθος Όλοι όμως, όλοι το είχαμε καταλάβει το λέγαμε με διάφορους τρόπους ε, ήταν και η προεκλογική περίοδος είπαμε να μην Ασχοληθούμε με ένα κόμμα που θα καταβαραθρωθεί. Θα χάσει, πιστεύαμε. Φαινόταν δηλαδή, δεν το πιστεύαμε. Φαινόταν, το βλέπει. Λίγο να μιλούσε έξω, να βλέπει τη στρατηγική, να βλέπει ποια στελέχη δίνουν τον τόνο, τι είναι ο ηγέτη και πώ το πάει ο ηγέτης από εδώ και από εκεί και πόσε στρατηγικέ έχει αλλάξει μέσα σε ένα μήνα. Όλο λάθο ήταν. Το λέγαμε, το είχαμε καταλάβει όλοι. Αλλά τι ερώτηση είναι αυτή. Ε, ρωτάει εκπρόσωπο του κόμματο που έχασε με 20 μονάδε διαφορά 21 από τον πρώτο και 12 από τον εαυτό του. Σε σχέση με τι προηγούμενε εκλογέ, ρωτάει τον δημοσιογράφο αν το είχατε καταλάβει εσεί. Και τι, ο, ποια είναι η απάντηση. Αν έλεγε ο Βαγγελάτος, Όχι, θα πήγαινε η πόπη πίσω και θα έλεγε Να, ούτε ο Βαγκελάδο το έχει καταλάβει. Άρα δεν το είχαμε καταλάβει κι εμεί. Άρα όλοι δεν το είχαμε καταλάβει. Άρα, OK, συνεχίζουμε. Τι ερώτηση είναι αυτή, τι απαντήσει, τι ψάχνουμε τώρα κι εμεί. Απαντήσει τώρα που έχουν ανασυγκροτηθεί και πάνε. Δεν ξέρω για ποιον ακριβώ λόγο πάμε στι εκλογέ, αλλά μάλλον ξέρουν να βγάλουμε αντιπολίτευση. Και τι ακριβώ αντιπολίτευση. Αλλά αυτά θα τα δούμε τότε και μέχρι τότε. Το δεύτερο ωραίο τη χθεσινής μέρα είναι ότι βγήκε ο Αλέξη Τσίπρας ο ίδιο στην Μάρα Ζαχαρέα, στο δελτίο του Σταρ. Και εκεί με χαμηλή φωνή, χαμηλό βλέμμα, ένα άλλο Τσίπρας δεν ήταν ο ένα από του δέκα Τσίπρα που έχουμε συνηθίσει, γιατί δεν έχω, ξέρουμε τον κανονικό Τσίπρα. Κοπιάρει ανάλογα τη βδομάδα, το μήνα, την εποχή, τη διάθεση. Οπότε είδαμε έναν άλλο Τσίπρα, είναι η αλήθεια, να μιλάει για τον εαυτό του. Είπατε στην αρχή κάτι, ότι θέλετε να μιλήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια για το βράδυ εκείνο των εκλογών. Τι σκεφτήκατε εκείνο το βράδυ? Δεν θα κρυφτώ. Ε, δεν ξέρω αν ε, ποια είναι η εντύπωσή σας για τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην πολιτική. Εγώ τουλάχιστον συμμετέχω μέσα στην πολιτική, αλλά δεν είμαι μηχανή, είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι μηχανή, είμαι άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος. Έχω συναισθήματα. Αυτό που σκέφτηκα είναι η παρέτηση. Mm -hmm. Ήταν το πρώτο συνέστημα και δεν είναι και φευγαλαίο. Ήταν κάτι που με βασάνισε αρκετές ώρες. Αρκετές mm -hmm. ώρες και μέρες. Είναι άνθρωπος. Προφανώς με το αλφα κεφαλαίο. Φαντάζομαι δεν το έπαι, Αλλά το λέμε όλοι εμείς. Τον βασάνισε η παρέτηση. Τον βασάνισε η παρέτηση ώρες. Μετά το καταλαβαίνει και λέει μέρε. Τέλο. Ήταν αυτέ τι τρει μέρε του πέρα. Μετά μπήκαμε σε μια χαρά που κήρυξαν τη λήξη του πέντρου στην κεντρική επιτροπή και από τότε δεν ξέρω είναι άνθρωπο και πριν ήταν άνθρωπο και τώρα είναι άνθρωπο, ανθρώπινα είναι όλα αυτά. Είπα Μπελάτ στην αρχή, λάθο. Είναι το γνωστό, η γνωστή μελωδία επαναστατική σε όλε τι χώρε, εδώ από τη Μίλβα τραγουδισμένη στα Ιταλικά, με διορθόνε ένα φίλο Συριζαίο από την Ηλούπολη. Έχει τα δικά του, έχει και να διορθώνει και μας. Λογικό, κατανοητό. Κάτι πρέπει να προσφέρουν για αυτή την κοινωνία. Και το συγκεκριμένο είναι μια, συγκεκρι... μια σωστή διορθώση και καλή παρέμβαση. Να πάμε όμως στον άνθρωπο με το α κεφαλαίο. Δεν ξέρω αν, ε, αν είναι η εντύπωσή σας για τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην πολιτική, εγώ τουλάχιστον. Συμμετέχω μέσα στην πολιτική, αλλά δεν είμαι μηχανή. Είμαι άνθρωπος. Αφήστε με! Αφήστε με να νιώσω σαν άνθρωπος! Έχω συναισθήματα. Αφήστε με να κλάψω χωρίς τα ψεύτικα σας δάκρυα! Χωρίς τους χάρτινους κόσμους που φτιάχνετε για να δημιουργήσετε ψεύτικες ευτυχίες! Είμαι άνθρωπος! Τι <Ρι> πώς να το κάνουμε, αφού αυτά τέλει ο κόσμος! Εδώ λοιπόν κρύβονται όλα Ότι είναι άνθρωπος, ο Τσίπρας το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει Έχει τον πόνο του, σκέφτηκε να παραιτηθεί ώρες Μετά το γύρισε, δεν θα φύγει πότε εγώ το πιστεύω Με όποιο και να είναι το αποτέλεσμα Και 4 να πάρει και 18 να πάρει και 25 να πάρει θα παραμείνει εκεί Δεν μας αφορούν όλα αυτά, θα τα δούμε Εμεί εδώ έχουμε τα θέματά μας Είναι άνθρωπος και η αλήκη εδώ από μια πολύ παλιά ταινία Ε, με το τόσο κακό της παίξιμο είναι και ο Νικολαίδης που τις λέει ο ηθοποιός που τις λέει ότι ο σκηνοθέτης της στην ταινία τις λέει ότι αυτά θέλει ο κόσμος αυτό ακριβώς κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας θέλει άλλα να κάνει αλλά επειδή ο κόσμος θέλει να μείνει για παράδειγμα θέλει να ηγηθεί θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός κάνει πέτρα την καρδιά ο άνθρωπος και παραμένει εκεί ενώ έχει κατά το κόμμα ο άνθρωπος ήταν και πριν προφανώς 20 μονάδε, 21 μένει εκεί αυτό θα, σε αυτό θα εστιάσουμε τώρα ότι θέλει να είναι κάτι άλλο, να κάνει κάτι άλλο να φύγει, να παρατηθεί εκείνες τις κρίσιμες ώρες, μέρες όμως μένει επειδή το θέλει ο λαός ε, και νομίζω ότι αυτό το οποίο υπερίσχησε είναι να σταθούμε ξανά στα πόδια μας να ανασυγκροτηθούμε και να δώσουμε μια νέα μάχη Εντάξει λοιπόν Να αποδοπατήσουμε αυτούς που μέχρι χτες τους προσκυνούσαμε σαν είδωλα Να τους φάμε τις άρκες τους Να τους πετάξουμε σαν σκυλιά Γιατί αυτά θέλει ο κόσμος Τα πάντα είναι σχετικά στη ζωή Πώς με θέλει ο κόσμος Να γελάω θέλει ο κόσμος <laughs> Εντάξει γελάω. Δεν <Σίξα> σας <Σι> αρέσει που γελάω ε. Όχι <σταστά> <χαι> Πόσο κακή ηθοποιός ήταν η Βουλιουκλάκη Φεύγουμε το θέμα μας που είναι ο Αλέξης Τσίπρας Αλλά είναι, η Βουλιουκλάκη είναι ο μόνος άνθρωπος Που μπορεί να με βγάλει από το mood Τσίπρα Γιατί βλέπω έναν Εντελώ ατάλλαντο που ήταν η Αλίκη Βουλιουκλάκη, ειδικά σε αυτή την ταινία το έχει αποδείξει. Τελειώσαμε με τον Τζίπρα, πάμε πάλι στην κυβέρνηση. Τελειώσαμε και με τη Βουλιουκλάκη. Όχι, νομίζω. <Τι>... Πάμε πάλι στην κυβέρνηση. Από την Κρήτη κάτω που θα λιώσει τα παπούτσια του, μα απείλησε για το τι θα γίνει στο μέλλον. Είμαστε έτοιμοι την επόμενη των εκλογών στι 26 Ιουνίου να σηκώσουμε και πάλι τα μανίκια και να δουλέψουμε προ όφελο όλων σα. Όχι! Όχι! Αλλά. Για να γίνει αυτό πράξη, θα το ξαναπώ Χρειαζόμαστε Παντοδυναμία Μητσοτάκη Γελάω! Παντοδυναμία Μητσοτάκη βλέπετε που γελάω! Σε αυτές τις εκλογές νίκησαν αυτοί που βλέπουν την Ελλάδα σκοτεινή και διχασμένη Νίκησαν αυτοί που επανήλθαν στα γνωστά τους ψέματα Έχουν λοιπόν ότι είμαι ήδη ο νικητής και θα σαρώσω και δεν υπάρχει αντίπαλος τρέχω μόνος μου, δεν υπάρχει άλλο κόμμα Λάλισε Ήταν που ήταν, λάλισε δεν αντέχει άλλο, τρέχει μόνος, θα νικήσει Όλα πάρα πολύ ωραία Έχουμε και την επίθεση των hackers Από προχτές και χτές Οι hackers 165 εκατομμύρια κλικ Ο πρετεντέρς το είπε άνθρωποι Από 140 χώρε, νόμιζα ότι έκατσαν 165 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη και συναννοήθηκαν όλοι αυτοί κρυφά και λένε χτυπάμε την Ελλάδα από 145 χώρε και το είπε στο Δελτίο με κάποιο τρόπο, τον δεν επανέφερε εκεί η Τζίμα 145, 165 λοιπόν εκατομμύρια κλικ μα χακάρανε, μας απειλήσαν, βέβαια βλέπω κάτι δημοσιεύοντα, δεν έγινε ακριβώς έτσι Κάπω αλλιώς κάτι αναλυτές ειδικοί του χώρου και των ηλεκτρονικών προσπάθησαν να τα διαβάσω, δεν κατάλαβα τίποτα και αυτοί μιλούσαν με ορολογίε. Αλλά δεν είναι ακριβώ έτσι. Προφανώ είχε παράθυρα το σύστημα, δεν είχε θωρακιστεί όπω θα έπρεπε. Αυτό υπάρχει ευθύνη γι' αυτό το γεγονό. Να θυμίσουμε ότι μέχρι την Πέμπτη, την προηγούμενη η κυβέρνηση, ήταν, στο Υπουργείο ήταν η Κεραμαίο και η κυβέρνηση ήταν ο Μιτσοτάκη, που λιώνει τα παπούτσια. Η υπηρεσιακή ανέλαβε πριν τέσσερι μέρε, πέντε. Πότε ήταν, πότε του ορκίσαμε. Πρόσφατα, το θυμόμαστε όλοι. Βγαίνει ο κύριο Κέρτσο να μιλήσει για αυτό το χακάρισμα και λέει πρώτον ότι φταίει η υπηρεσιακή. Θέλω να πω, υπάρχει κάποιο τρόπο με τον οποίο. Επαναλαμβάνω ότι τέτοιε επιθέσει γίνονται καθημερινά, αποτρέπονται καθημερινά και δεν μαθαίνετε ποτέ τίποτα για αυτέ. Μάθατε τώρα για αυτέ, διότι δεν μπορέσαμε να την αποτρέψουμε στο πλαίσιο τη υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πρώτον, φταίει η υπηρεσιακή. Δεύτερον, ποιο άλλο φταίει. Δεν είπαμε ότι αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι καταρχά δέχθηκε η χώρα μια πάρα πολύ μεγάλη κυβερνοεπίθεση. Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. 165 εκατομμύρια χτυπήματα από 114 χώρε στόχευσαν σε έναν οργανισμό. Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική που διαχειρίζεται την Τράπεζα Θεμάτων. Δέχθηκε η χώρα μια τεράστια επίθεση. Και αυτό το συνδέουμε. Με το ότι βρίσκεται σε μια ευαίσθητη πολιτικά στιγμή που δεν έχει μια ορκισμένη πολιτική κυβέρνηση, έχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε ότι η άρκη τη απλή αναλογική που οδηγεί σε ένα σύστημα αστάθεια ουσιαστικά τη χώρα. Γιατί εκεί θέλαμε να δηλαδή, μας πάει βλέπετε κάποιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει δεύτερον. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έφερε την απλή αναλογική για να έχουμε αστάθεια για ένα μήνα και εκεί μέσα ξεπρόβαλαν όλοι αυτοί από τις 114 χώρες, όχι από τις 140 και έκαναν τα 165 εκατομμύρια κλικ για όλο αυτό λοιπόν που μέχρι προχτές ήταν η και, και υποτίθεται ετοιμάζαν τις εξετάσεις Φταίει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Στην πορεία δεν φταίει η υπηρεσιακή, αλλά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η γνωστή τακτική αυτή τη κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια έτσι πορεύτηκε, πιάνει ένα θέμα με αριστοτεχνικό τρόπο. Και αυτή και μετά τα κανάλια, οι φίλοι, έχει και πάρα πολλού έτσι κι αλλιώ, σε κομβικέ θέσει. Και φτιάχνουν ένα αφήγημα και βγάζουν τρελού όλου του άλλου. Οι μόνοι που δεν φταίνε ποτέ είναι οι ίδιοι. Και στην πορεία λένε Να την ευθύνη. Την ανέλαβαν ρίχνοντας την ευθύνη στους άλλους. Απλά υπόθηκε ότι κάποια στιγμή μια ευθύνη υπάρχει, αλλά είναι πάντα στου απέναντι. Να γυρίσουμε λοιπόν στην ταξική πολιτική που θα παταχθεί, να ακούσουμε το πλήρες κείμενο από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για ένα χιλιάρικο κύριε Σκέρτσο θα αφελληνιστεί η ελληνική οικονομία ή για τα δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια που πουλήσατε σταφάντς και εκβιάζουν τα κοράκια τον ελληνικό λαό τις μικρομεσαίες επιχειρήσει, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς Αυτό είναι ο κίνδυνο του αφελληνισμού της ελληνικής οικονομίας και όχι η δίκαιη σοσιαλδημοκρατική φορολόγηση Γι' αυτό λοιπόν ως εδώ τέλος η ταξική φορολογική πολιτική που κερδίζουν οι λίγοι πολλά εις βάρος της μεσαίας τάξης. Κοντράδα, de Ως εδώ τέλος η ταξική φορολογική πολιτική Α, είμαστε όλοι πασό Έχουμε δώσει στη χώρα Έχουμε μια ιστορία. Εμεί είμαστε όλοι πασόκ. Τα πάντα είναι σχετικά στη ζωή. Όντω, τα πάντα είναι σχετικά. Ταξικέ πολιτικέ. Τέλο, αυτοί είναι πασόκ έχουν δώσει την. ιστορία Αυτό το χάει ενόλα τα λεφτά τη συγκεκριμένη κυρία, όταν από τότε που ψήφισε Ανδρουλάκη, μάλλον δεν ξέρω τι είχε ψηφίσει, από τι εκλογέ τι εσωκομματικέ του Πασόκ. Βγαίνει ο Αλέξη Τσίπρας χθε στη Ζαχαρέα, αφού μα είπε ότι είναι άνθρωπο, με αλφα κεφαλαίο συμπληρώνω εγώ πάντα. Μετά έκανε και μια τύπου αυτοκριτική. Αυτοκριτική το λένε, αλλά αυτοκριτική δεν είναι. Ποτέ δεν έχουν κάνει σοβαρή αυτοκριτική. Αν είχαν κάνει το 19 δεν θα έκαναν τίποτα. Από όλα αυτά που έκαναν τα τέσσερα χρόνια τη αντιπολίτευση και δεν θα έκαναν και τίποτα τον τελευταίο μήνα από όλα αυτά που έκαναν. Δεν έχει σημασία αν το θεωρούν αυτοκριτική καμία αντίρρηση, το απολαμβάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Βγαίνει ο Τσίπρας λοιπόν να πει για την πολυφωνία που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ και χρησιμοποιεί μια φράση. Στο τι έφταξε, δεν ψάχνουμε να βρούμε τι αιτίε στου πολίτε, στον ελληνικό λαό, στους αντιπάλου μα. Ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια του αποτελέσματο σε εμά, στον τρόπο που διαδώσαμε το μήνυμά μα. Στον δρόμο που επικοινωνήσαμε το μήνυμά μας στην πολλές φορές εικόνα βαβυλωνίας που εξέπεμπαν άστοχες δηλώσεις τελεχών μας στην εικόνα μας την εικόνα βαβυλωνίας που εξέπαιμπταν άστοχες δηλώσεις τελεχών μας στην εικόνα μας Την εικόνα βαβέλ την ξέρουμε την εικόνα βαβυλωνίας ποιος την ξέρει ακριβώς <laughs> να μας πει τι σημαίνει εικόνα βαβουλονίας είναι χειρότερο, δεν θέλω να πω από το βαβέλ, είναι καλύτερο Η Βαβηλωνία... Ήταν αυτή που ήταν. Μια εικόνα την έχουμε, δεν έχουμε βίντεο. Αλλά εδώ Βαβέλη θέλει να πει προφανώ. Αλλά ψάξαμε τώρα και εμεί, γιατί δεν ψάξαμε. Πέσαμε πάνω και λέμε τι λέει. Θα είναι από την ταραχή. Το αλφακεφαλαίο έχει, του ανθρώπου έχει και τέτοιε στιγμέ που τον γιώνουν λίγο, τον φέρουν προς τα κάτω. Αλλά ήταν μάλλον εκείνε τι ώρε που σκέφτηκε να απαραίτηθεί. Ελάχιστε ώρε. Γενικώ οι ώρε στη ζωή του Τσίπρα και τη ζωή όλων μα παίζουν καθοριστική σημασία. 17 ολόκληρε ώρε χρειάστηκε. για να φέρει μια μνημονιάρα που μα είχε πει ότι με τίποτα δεν θα τη φέρναμε κύριε Παφίλη στη Βουλή, έτσι διαβεβαίωνε τότε και εγκαλούσε το κουκουέ τότε να είναι με το λαό και να μην, είναι, να μην εξυπηρετεί αλότρια συμφέροντα και έφερε ο ίδιος το μνημόνιο που ήταν τα αλότρια συμφέροντα. Ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά τα πολύ ωραία στον προεκλογικό λόγο και χρόνο ακούσα Μανδρουλάκη, μιτσοτάκι Τσίπρα, Πόπι Ε, έχουν και μια αντιπαράθεση για τους φόρους αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον έχει ξεκινήσει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε 50% μητσοτάκης με αυτά που κάνουν να μιλάνε για φόρους τι θα βάλουν και τι θα βγάλουν και μόνο η συζήτηση για την, και με τη λέξη φόρους δημιουργεί αρνητικά αντανακλαστικά στους ανθρώπους το καταλαβαίνει ο καθένας γιατί έχουμε περάσει πολλά με τους φόρους σε αυτό το τόπο τα τελευταία 10 χρόνια οπότε έχουν αναλωθεί Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ να συζητάνε για φόρου. Κάτι δι λέει ο ένα, κάτι εκατομμύρια λέει ο άλλο. Τι θα φορολογήσουμε, αν έχουμε χρόνο θα τα ακούσουμε στην πορεία. Βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Μητσοτάκη που για μια φορά του αφήνει αυτού του δύο και μπλέξανε πάλι. Τώρα μπλέξε και το Πασόκ. Έπαθε ένα ωραίο ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ και μόνο του θέτει θέματα εκεί που δεν τα έχει θέσει κανεί. Ό,τι θέλουν όλοι αυτοί. Ενώ γίνονται όλα αυτά, υπάρχει και η ζωή πραγματική από κάτω και υπάρχουν. Στι γειτονιές της Αθήνας, ιστορίες που αντιμετωπίζονται ευτυχώ από ανθρώπους, όπως αυτό που έγινε χθες στον Αγίο Ελευθέριο. Είναι μια κυρία που ε, έχει ένα ψιλικατζίδικο, ένα μικρό μαγαζάκι, ε, θέλει να βγει στη σύνταξη, είναι στα όρια να βγει. Δεν χρωστάει πουθενά, όμως το κτίριο που είναι το μαγαζί έχει περάσει σε φαντ. Στα φαντ, τα πολύ ωραία που τα φέραν η μία κυβέρνηση μετά την άλλη και τα διατηρούν όλες... και αυτά κανονίζουν ζώες ανθρώπων, και όλοι βγαίνουν και λένε κανένας πληστηριασμός, καμιάς πρώτης κατοικίας, όμως γίνονται. Πήγαν λοιπόν εκτές οι άνθρωποι και από το κουκούε και από τη γειτονιά, και από το Σύλλογο Αυτοποσχολούμενων Επαγγελματιών Εμπόρων του Δήμου Αθήνα. Και όλοι μαζί έδιωξαν τους δικαστικούς κλητήρε και τους αστυνομικούς που έφτασαν στο μαγαζί, για να πάρουν το κατάστημα της κυρίας. Θα ακούσουμε δύο ηχητικά αποσπάσματα από αυτό που έγινε χτες, ενώ είμαστε μέσα στην προεκλογική περίοδο. Οι νόμοι καταργούνται όταν είναι άδικοι. Ο πρώτος έτσι όταν είναι ποιος θα είναι, δικιά, του νόμου και δικιά, της τάξης δικιά, της Οι νόμοι όταν δικιά, είναι άδικοι δικιά, καταργούνται μέσα από αγώνες. Γι' αυτό είναι πραγματική πρόοδος. <στονί> Ενώ πρόοδος δεν είναι να βγαίνουν, <στονίκη> να, να βγαίνουν άνθρωποι έξω από τα μαγανσιά της που δεν χρουσάνουν ένα ευρώ. Τι να κάνουμε, που είναι η αδικία να διαλύσεις τη ζωή και την επαγγελματική σε ένας ανθρώπου που δεν χρουστάει ένα ευρώ επειδή ένα ένα παί Πού είναι η αδικία με του πληστηριασμού και τι εξώσει, Αυτό με ρωτάτε τώρα, Πού είναι η αδικία, Κύριε, υπάρχει απόφαση. Εδώ πέρα μιλάμε με χαρτιά. Και άμα και το λαϊκό κίνημα και ο λαό μα μπορεί να πάρει μια άλλη απόφαση, Να τα ρίξει όλα αυτά στα σκουπίδια και να τα ανατρέψει στην πράξη, Είναι ωραίο ο άλλο ο κύριο εκεί, ο δικαστικός κλητήρα του λέει, Κύριε, εδώ υπάρχει απόφαση. Ο νόμο, οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί, οι τροπολογίε μέσα στη νύχτα. Μέσα στη μέρα, υπό το φως, δεν ξέρω εγώ, τα μνημόνια, ο ξαναγκασμό των μνημονίων, όλα αυτά, αυτό που ορίζουμε νόμους και κανόνες. Και η πολύ ωραία απάντηση του ανθρώπου εκεί ούτε ξέρω ποιος είναι, που του λέει κι άμα εδώ υπάρχει και ο λαός και ό,τι μπορεί θα σώσει ο λαός», γιατί αυτό είναι υποχρέωση του λαού. Αυτό είναι συστατικό του λαού, αυτό ορίζει το λαό, όχι να πηγαίνει να ψηφίζει κάθε τέσσερα χρόνια, Και να τον, του συμπεριφέρονται όπω του συμπεριφέρονται. Καλή και ψήφο, OK, μια διαδικασία. Αλλά το βασικό είναι αυτό που έγινε εκεί. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί είναι αποφασισμένοι άνθρωποι και συγκροτημένοι άνθρωποι και ψηφίζουν αυτό που ψηφίζουν χωρί να περιμένουν κανένα απολύτω αντάλλαγμα, σε αντίθεση με πολλού άλλου ψηφοφόρου πολλών άλλων κομμάτων, έχουν και δομημένη σκέψη. Αυτή θα μοιραστούμε τώρα. Την προσυπογράφουμε 100%. Να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά μας να ασχολιόμαστε με ανθρώπους, με τον τρόπο και με τον κόβο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, με την αντικτία ενός νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί της. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια. Έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους στους ίδιους τρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένα σμπούρκος που ο καθένας εκτάει η δουλειά η Καταλάβατε! Εμείς θέλουμε να δείξουμε <Καταλά> τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα σταλμό το χέρι. Και απέναντι σε αυτήν μας την απόφαση, <Καταλά> οι απειλές σας δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε. <Καταλά> Θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένα μπουρτοσπονδέα στο χάρτη τη δουλειά του. Τώρα θέλουμε να δείξουμε τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη των ένα το το ακριβώς. Ο λαός σώζει το λαό γιατί δεν πήγανε μόνο να σώσουν κάτι που το σώσανε αλλά υπάρχει και μια άποψη γύρω από όλα αυτά για το τι κοινωνία θέλεις και πώς την φτιάχνεις. Κοινωνία με χαμόγελα κοινωνία με αλληλεγγύη ο ένας να βοηθάει τον άλλον και να μην γίνει κολοχανίο όπως πολύ ωραία το λέει εδώ ο άνθρωπος που ο καθένα θα κοιτάει Τη δική του ζωή, το δικό του σπίτι, θα ψηφίζει ένα κόμμα. Από εκεί και πέρα θα το ξεχνάει όλο αυτό. Θα κλείνεται μέσα, θα βλέπει τηλεόραση, θα καταναλώνει, θα φοβάται και δεν θα κάνει τίποτα απολύτω. Μπράβο σε αυτού που βγήκαν εκεί. Και σήμερα βγήκαν, είχαν και δύο ραντεβού σε, σε άλλου πληστηριασμού. 12 η ώρα είχαν στη Συγκρού σε μια εταιρεία από αυτά τα φάντα κοράκια. Και δύο η ώρα έχουν τώρα στην Καλυθέα, στην γνωστή εταιρεία που βγάζει το ένα μετά το άλλο τα σπίτια του κόσμου στο σφυρί. Γίνεται η προεκλογική περίοδο, τσακώνονται, σφάζονται, συμφωνούν σε όλα, είναι οι άλλοι κάτω μόνοι του, πάνε, σώζουν, κάνουν ό,τι μπορούν. Πολύ καθαρά τα πράγματα, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι δεν είναι καθαρά τα πράγματα, κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο, κυρίω τα τελευταία τρία, τέσσερα, δύο χρόνια. Δεν υπάρχει κάποιο να μην μπορεί να ξεχωρίσει τι ακριβώ συμβαίνει, να μην μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Ωραία είναι όλα αυτά. 2,11, 8 80 Ωραία και αισιόδοξα είναι όλα αυτά, ευτυχώ. 2,11, 10,80, 80 Δεν έχουμε και πολλέ δυνατότητε και επιλογέ για να νιώθουμε χαρούμενοι και αισιόδοξοι σε αυτόν τον τόπο. Είναι ο ήλιο, ναι, ο οποίο έχει χαθεί και αυτό ένα μήνα. Αλλά είναι και κάτι τέτοιε στιγμέ, και αυτοί οι άνθρωποι που μέσα την ώρα τη ένταση, όταν έχουν την αστυνομία δίπλα ή το δικαστικό κλητήρα ή βλέπουν το βλέμμα τη κυρία που χάνει τα πάντα, δεν χρωστάει η κυρία. Η κυρία που έχει το μαγαζάκι δεν χρωστάει. Απλά το κτίριο το πήρε ένα άλλο που το είχε και χρώστηκε και πήγαν να πετάξουν την κυρία αυτή Γιατί υπάρχει απόφαση, όπω λέει και κουνάει ο δικαστικό κλητήρα, και άρα, αν δεν ήταν και οι άνθρωποι του κουκουέ εκεί, θα την είχαν πετάξει την κυρία. Και η απόγνωση που θα ένιωθε αυτή η κυρία, δεν ξέρω πως, που θα μπορούσε να τη μοιραστεί και ποιο σύστημα δικαιοσύνη λέμε ότι υπάρχει και ποια κοινωνία αλληλεγγύη, αν δεν υπήρχαν αυτοί να πάνε εκεί να κάνουν όλο αυτό που κάνανε και να. Προφανώ και τι επόμενε μέρε. Και πήγαν και από τα άλλα μαγαζιά τη περιοχή, όπω μου στείλανε και άλλοι ακροατέ εδώ. Γιατί νιώθουν ότι σήμερα είναι η κυρία, αύριο μπορεί να είναι οι ίδιοι σε ένα κράτο και σε μια αντίληψη που ισοπεδώνει τα πάντα, γιατί υπάρχει απόφαση. Το χαρτί, το περίφημο χαρτί με τη σφραγίδα. Πάρτε λοιπόν 2.118.08.2080. Ο Δημήτρη Κύρικο ρυθμίζει ε, τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού και πρώτε διαφημίσει. Ναι, ελα, αποστόλλι, τι κάνει. Καλά είναι, ποιο είναι. Τα μαθες, έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει επικεφαλή τη εκστρατεία του, Έναν απολογητή του ελληνικού δοσυλλογισμού. Που λέει ότι τα τάγματα ασφαλείτε ήταν καλοί πατριώτε. Το μαρατζίδι, λες. Ναι, ναι. Ελπίζω να μην έρθει η στιγμή που θα πρέπει να κάνω δήλωση. Αποκηρύσω τον κομμουνισμό και τι παραφιάδε του. Εντάξει, τώρα μην το βλέπει έτσι. Δεν είναι πολιτική θέση. Δεν τον έβαλε δηλαδή για τι απόψει του. Τον έβαλε επειδή είναι πολύ ικανό. Τώρα θα φτάσει το 10% μη μπέσει κάτω κι αυτό. Και όπως έγραψε και ένα φίλος, είναι από του που μπορούν να βγάλουν ταγματασφαλή συμπεράσματα. Οι Γερμανοτσολιάδες έγιναν καλοί πατριώτες που ήθελαν να αντιμετωπίσουν τον κομμουνισμό και αντί να τον φτύνουν, του έδωσαν και θέσεις σε αριστερό κόμμα. Όχι δεν πάλε στο διάολο τα ρεμάλια. Έλα αποστολή, έλα, έλα ρε φίλε, άλλο ένα παιδί που δεν θα μεγαλώσει με τον μπαμπά του φίλε για να μεγαλώσουν με τα καράβια και τα κέρδη των εποκλειστών. Άλλος ένας έλα. που έφυγε το σπίτι του με ένα κουτί με το κολάτσιο και γύρισε σε ένα κουτί ο ίδιος. Τι να πω ρε, είναι αυτό που σου είπα για τις πρόλε. αυτός ο λαός είναι συνένοχο. Αυτός ο λαός όσο ψηφίζει αυτούς για του οποίους αυτοί οι μπαμπάδες γυρίζουν στα κουτιά μέσα για τα κέρδη τους Πάβει να είναι θύμα, είναι συνένοχο Και στο ξαναλέω ναι θα πάω και θα βρεθώ και θα υπερασπιστώ το σπίτι ένας θέτος συνένοχου Αλλά δεν πάβει η ενοχή να υπάρχει Ελέγα απόλαρέ. Με μέσα λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μάθει ακόμα ψήφισε ο άνθρωπο για να μα πει αν σε να χωρέθηκε για με τον φανατό του. Γιατί όταν το Κουκουέ έχασε τη μισή δύναμη του και το λέω γόνατο μέσα σε αυτού. Όταν εμεί φύγαμε από το Κουκέτ και πήγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μα καταραστήκαν, ούτε Κουκέτα παρακαλέσανε να μα πάρουν οι τράπεζε στα σπίτια και να πεθάνουμε στη δουλειά. Και μα είπαν, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ σα δουλεύει. Θα το δείτε και μην θα είμαστε αύριο διπλάσιο. Και πραγματικά, το Κουκουέ ήταν δίπλα μα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. καταράστησε κάποιον χάσει. Ω η Ριζέα, άμα το ψάξει, επειδή χάσατε τι εκλογέ, λένε ότι πλέον δεν αγωνιζόμαστε για κανέναν. Λέει ότι αγωνιζόντουσαν. Μακάρι να χάσετε τα σπίτια σα, μακάρι να πεθάνετε στι δουλειέ θα έχουνε γράψει πάρα πολλοί σε ριζέα για αυτά. Σε ριζέα troll, παιδί μου, στο Twitter. Ναι, τώρα. τα troll, ναι, εντάξει. Και α... καλά α... το καθεβλαμένο, θα πάρουμε υπόψη μα. Ναι, συνεδρέ θα σου πω ότι είναι και επίσημη θέση. Ή, ή τον κάθε <Χάς> <Χάς> πληρωμένο, να το πούμε και έτσι. Ναι, ναι, αλλά είναι τόσο ηλίθη που δεν ξέρουν ούτε καν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτή νομίζουν, παιδί μου, ότι επειδή έχουν πολλού Twitterάδε σε ριζέου, Η επειδή στι δημοσκοπήσει του Twitter γέννουν πρώτοι. Είναι. Νομίζω ότι θα βγουν και στην κάλπη πρώτη. Εδώ είστε, όπω θα λε, είναι. Πρέπει να τα παιδιά του Ρουβίκονα που γράψανε πάλι στου Σιριζέ που οι Σιριζέ του βρίζουν γιατί δεν ψηφίσανε Σιριζέ και βγήκε η δεξιά, υποτίθεται. Ότι με τον νόμο Κοντονή, πάρα πολλά παιδιά του Ρουβίκονα έχουν χάματα με τη δικαιοσύνη για το ιδιώνυμο γιατί σταματάγανε του πληθυριασμού. Και όπω πολύ σωστά γράψανε οι Ρουβίκονα, όταν εμεί το καλοκαίρι θα τρέχουμε στα δικαστήρια, θα τρέχουμε στου πληθυριασμού και θα τρέχουμε να κυριγάμε το κάθε παιδίκονα. Που δεν πληρώνει τον εργαζόμενο, εσείς θα ποσάρετε παραλίευτα από μακαρονάδε. Αυτή είναι η διαφορά των αγώνων σ' όνομα του Σεφίδου και του Ιρη Zαίου. αλλά το Μητσοτάκι ο ΣΥΡΙΖΑ τον έφερε στην εξουσία. Δεν το ξεχνάμε. Έλα ρε αποστολάκι, δαγκωτό κουκουέρε φιλέ. Κουκουέ δαγκωτό! Χατζη, θέλω να σου πω σήμερα. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνα σε ορισμένε φορέ, αλλά είμαι σε μια ηλικία πια που δεν μπορώ να φύγω έξω. Έτσι, ξέρει τι λέγανε στη λαϊκή σήμερα, κάτι κολλόγερη, πιο γέρη από μένα. Ότι δεν φταίει κανεί, φταίει ο εργάτη που σκοτώθηκε. Εργάτη, γιατί του έφυγε. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείω. Συγγνώμη, το αφεντικό σα φταίει και αυτό πάντα σε αυτέ. Μά... Έλα παρακαλώ λέει... πάρα πολύ. Κανώνησε κάτι να φύγουμε από αυτή την κολοχώρα, όσο είναι αυτή που στα πράγμα. Εμεί να φύγουμε, αυτή να φύγουν. Εμεί θα φύγουμε από τη χώρα επειδή είναι αυτή Όχι, αγαπημού, Αυτές οι Όχι αγαπητοί μου γλυκιά, αυτέ οι σιριζέ και οι μαλακίε που ετοιμάζουν βαλίτσα φεύγουν και παίρνουν διαβατήριο φιλάκια αλλού. Αυτοί να φύγουν, εμεί θα του διώξουμε. Να του διώξουμε, είπα εγώ το αντίθετο. Εσύ είπε το αντίθετο, το αυτοί. Αυτοί. ναι, είπε το αντίθετο. Αυτό, αυτοί, μην ακούω, μαλακίε μόλι είπε το αντίθετο, να φύγουμε. Δεν μα λέω άλλο. Ναι, αλλά μην μιλήσουμε τόπα, τόπε. Όχι, να φύγουν, να φύγουν. Να μαζί, ρε τολ μαζί. Είμαστε έτοιμοι την επόμενη των εκλογών στις 26 Ιουνίου να σηκώσουμε και πάλι τα μανίκια και να δουλέψουμε προσόφελος όφελο όλων σας. Όχι! Όχι! Αλλά για να γίνει αυτό πράξη θα το ξαναπώ χρειαζόμαστε παντοδυναμία Μητσοτάκη. Πόσο να αντέξει κανείς Οκ, okay, ό,τι θέλετε. Βαβέλ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαβέλ. Βαβυλονία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαβυλονία. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Διαλέγετε και παίρνετε. Εγώ το ο, Βαβέλ θα διάλεγα. Ε, άκουσα Βαβυλονία, ταράχτηκα και λέω Βαβέλ. Αλλά αφού θέλετε Βαβυλονία, Βαβυλονία. Καμία απολύτως αντίρρηση σε κάτι μηνύματα που μου έχουν στείλει εδώ φίλοι εκροατές. Η Πήραμε το, το μήνυμα, ε, καθίσαμε στα πόδια μας, το συζητήσαμε, είδαμε πώς μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε. Ωραία. Είμαστε όμως ακόμη Πάω σε αυτή κοντά, την με ανοιχτά τα αυτιά, με ανοιχτά τα φτιά και ζητούμε από τους πολίτες να μιλήσουν δηλαδή, να μας το πούνε έρχομαι, ξεκάθαρα, έρχομαι να ανοίξουμε έναν διάλογο με το καθέναν και, στην... και αυτοί να επικοινωνήσουν μαζί μας. Έχετε καλέσει τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σας πληροφορούμε ότι έχουμε πένθος. Για να ακούσετε μυρολόι πατήστε 1. Για κόλυβα πατήστε 2. Για τον καφέ της παριγοριάς, πατήστε 3. Για χαρτομάντιλα πατήστε 4. Για τη γλυκιά μουκλες πατήστε 5. Για κλαμένα μου μια πατήστε 6. Να επικοινωνήσουμε λοιπόν πήραμε εμείς να και πέσαμε ξανά στον τηλεφωνητή της Κουμουνδούρου Όπως λέει και η Πόπη Τσαπανίδου το μήνυμα που θέλουν να μας δώσουνε ήταν καθαρό από μόνο του Απλά θόλωσε επειδή ήταν Βαβέλ Βαβυλονία Άρα προσπαθώ να ψηλαφίσω την, ήτανε, επαφή, ήτανε. την επαφή με την κοινωνία δηλαδή ήτανε. το ότι χάσατε βασικά μήνυμα θολώσαμε το ίδιο μας το μήνυμα εμείς. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Με τα δικά μας τα λάθη, με, τη, με τις δικές μας τις αστοχίες. Το, το θολώσαμε Ελεγείστε τα όματα δεν το, δεν το μεταδώσαμε, δεν το επικοινωνήσαμε το καθαρά και ξε, εξάστερα στον κόσμο. Να ερωτήσω... Αφήσαμε με αστοχίες μας να διαστρεβλωθεί το ίδιο μας το, το προγραμματικό μήνυμα. Ότι ήταν σωστό το προγραμματικό μήνυμα και φταίει ο τρόπος που μεταδόθηκε και θόλωσε στην πορεία το μήνυμα. Οκ, okay. έχουμε καταλάβει ακριβώς τι παίχτηκε στις εκλογέ. Πάμε να ακούσουμε λαό. Έλα, Μωρή, τι έγινε. <laughs> Αυτό που ό,τι δουλειά και να αλλάζει τέτοια ώρα έχει κενό. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. <laughs> Ανέλπιστο. Άκουρα, δείτε τι έγινε μόλι τώρα. Σε ξαναπήρανε πίσω στο περίτερο. Όχι, πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ τη μασούτη, εδώ δίπλα στην Αργυρούπολη και με προσέλαβαν επιτόπου. τόπου. Πάω εξ αρχή να το γιορτάσω. Τι έγινε, Μωρή, γιατί σε προσέλαβαν. Γιατί όπω και εσύ σε ικανώ και εγώ ικανότατη. Σαν πελάτησα, πήγε εσύ σε δουλειά. Όχι, παιδί μου, πήγα και έπιασα δουλειά. Άφισα το βιογραφικό μου λέει είναι ο περιφερειακό. Θα κατέβει, δεν τον δει, λέω ν Μου λέμε δύο κουβέντε, μου λέει τι λέει Λέω να με προσλάβετε και τώρα πρέπει να του πάω τα χαρτιά και τέτοια. δεν μπράβο, σε ποιο κομμάτι του σούπερ μάρκετ. πάντα όλα, τα μία ωράφια τα κάνω, ούτω ή τα ξέρω όλα. Το καλό είναι ότι είναι πενθήμερο και 7ωρο. Νέα τακτική. Από το να δουλεύω 6 τα σούπερ είναι πολύ καλό. τι κάνει. Ναι, Για γιατί έχω τα μεγάλη τα... παραγωγή, πώς να το πω, και... χρειάζομαι και... να με τακτικά. Παθαγόρη μου, μόνο. μου, πίδακας, μου. με λίγα λόγια, πίδακας. Ά, α, <ΣΣ2> πίδακας, εντάξει, λοιπόν, κάθε προφέλα να σου πω ένα καρό πράγμα, τα ξεχνάω όλα, μπλοκάρω, σου αφήνω να μην σου τρώω το χρόνο. Ναι, αντάσσε με. Σ αγαπάω, γεια. Yeah. Καλωρίζει και. Σ' αγαπάω, μωρό μου, γεια, σ' yeah, ευχαριστώ, γεια, yeah. yeah, yeah. Έλα ρε κα***λα Ο... γυμναστήριο... Τι λες πουλάκι μου Γιατί ρε μαλα*** με βγάλες φοβήτηκες Επειδή πάει για τον καλαμούκι για τα μαθηματικά μου Έγαμε Α δε θυμάμαι Δε σου είπα εγώ ότι ήμουν προφήτης για την Πόπη Ταπανίδου Που έγαμε στο δημοτικό έλαμε με φόρα να μας κλάει τα αρχίδια. Πρόεδρε έλα... Ερχόμαστε από Δευτέρα Έλα με φόρα Δεν το θυμάσαι? Το θυμάμαι τώρα σιγά σιγά όπως το λες <laughs> Τι μαλάκα σου Να με βγάλεις ρε μαλάκα με τα μαθηματικά του καλαμούκι Εντάξει Θα σε βγάλω και... στα μάτα θα σε βγάλω Μην τα ξαναλέσαι δεν μπορώ να σε ακούω Ναι ρε μαλάκα θέλω να με βγάλεις γιατί θα, θα σε με... βγάλω σκάσε Ναι, που μαλαρά μου! Αγαπητού! Μου. Γη μου είσαι είσαι στην καρδιά μου! Έλα να μείνει για πάντα μαζί μα. Δεν νομίζω για πάντα δεν γίνεται! Έμα. Εντάξει φίλε. Δεν θέλω να αποτελέσμα τον κόσμο. Όσο μπορεί, όσο αντέχει. Ένα ωραίο περιστατικό σήμερα στην δουλειά θέλω να σου οδηγηθώ. Yeah, Μού έρχεται ένας εκεί με ένα μπάρμα σε κείμενα κινητό μου λέει μου έχουν μπλοκά το messenger. Δεν μπορώ να βάλω το messenger, κοντά το messenger φάνω, εννοεί να μην το πω πολυτεχνικά, το τηλέφωνο του είναι παλιό και δεν έχει συμπτώτητα πλέον. Κιτά το μεταξύ και βλέπω και το φόνον μπροστά το που.. Το, φωντόπουλοί... το πουλί, όχι ντίκ, καλύτερα θα δανάχε ο νικητή και είχε το πουλί τη 21η Απριλίου. Α, αυτό το πουλί. Αυτό το πουλί. Δεν κπύχ λοιπόν. Άρα το, το δικό του, του δεν επρόκειτο να το δουλεύει γιατί θα ήταν μικρόπουλει. Το, το μικρό πουλι τη γιοντά τη που λέγεται. Συνόστω από κινητό του λέω πρέπει να αλλάξει και μυαλά. Γιατί μου λέει μυαλά. Γιατί δεν είναι και αυτά συμβατά πέτου. Είναι φότι του λέω αυτό που έχει βάλει. Και τι σου απάντησε. Ε, γέλαγε, έκανε το χαζό. Είναι η κλασική. Πριν όταν του ξεπρωθυνει, κάνε του χαζού. Όταν είναι μεταξύ του, θα πούσερε παπαδόπουλεύ. Δεν θέλω να σταράξω, δεν έκανε το χαζό. Δεν ήταν acting. Δεν είχε κάτι άλλο. Το Έλα. πάψε τώρα γραμμή. καλά, είσαι. καλά. Άκουσα τώρα, δεν άξιος, ότι πιάσαν αυτόν που είδε πρώτη φορά το Όχι, δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Πιάσαν έναν στο ίντερνετ που το είχε πει και αυτό Όχι, όμω γι' αυτό το λόγο δεν θα το να απαντήσω στη μαλακή. <σίλω> όχι επειδή <σίλω> με πιτσοτάκι γαμνιέσαι, <σίλω> επειδή είχε κάτι απειλητικά πώτ okay, που προέτρεπαν ωραία. σε βία. Ενώ μην πέσουμε και εμεί στο χειλό του ΣΥΡΙΖΑ, <σίλω> όχι, όχι, όχι, <σίλω> Κανενό. Μπορεί βρήκαν ευκαιρία για μια μαλαγικία <σίλω> που δεν πατάει πουθενά. <σίλω> Συμφωνώ απόλυτα, μπράβο, ωραία. Δηλαδή, όποιον και να συλλάβουν στην Ελλάδα, Κάποια στιγμή στη ζωή του έχει πει με πιτσοτάκι γαμνιέσαι πλέον. Δεν σημαίνει ότι τον συνέλαβαν για αυτό μόνο. Ωραία. Μπράβο, τέλεια, ευχαριστώ που ενημερώνει. Εγώ ήθελα να τον βγάλω. Πώ θα τον βγάλουμε τη Μητροπαναγιοτάκη γαμνιέσαι. Πες, γαμιά, Ωραία. Δεν χρειάστηκε να το πω εγώ. Είδεσαι. Σου έδωσε χρόνο Είδεσαι. να το σκεφτεί, κατάλαβε. Και μέσα πω... καταλάβει ε... τα μισά ότι λέει μαλακύια. Δεν πειράζει. Καρά έχω είναι αυτό. Έχει αυτογνωσία, καταλαβαίνει. Το χτίζει εκεί σιγά σιγά. Καταλαβαίνει ότι είναι εντελώ βλακεία. Mm. Αυτό που πάει να πει για τον ακροατή λέω. Mm. Το λέει. Αφού το έχει ξεκινήσει, πρέπει να το πει. Είναι ο κι άλλο που πιέζει με το στυλ του και καταλαβαίνει, αυτό το έχει πει, με ελάχιστα δευτερόλεπτα ε, κενό, ότι όλο αυτό είναι βλακία και κάνει την αυτοκριτική επιτόπου. Το έχει πει, το έχει χτίσει. Κλασικό Έλληνα, πολύ ωραίο, που παίρνει μια απόφαση. Θα τα πω τώρα, λέει τα αντίθετα, λέει και χαζομάρε. Καμιά φορά, καταλαβαίνει τι έχει κάνει. Συνεχίζει όμω απ' Αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο. Να, όπω κάνει ο κύριο Παραστατήδη εδώ, θα ακούσουμε να βουλευτή του Πασόκ. Βγαίνουν αυτέ τι μέρε, το είπαμε και στην αρχή, βγαίνουν και οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον οι επιτελικοί τώρα που. οι εγκεκριμένοι που πρέπει να μιλάνε, του άλλου έχουμε χάσει. Βγαίνουν και, και οι Πασόκοι και μιλάνε για φόρου. Θα κόψουμε αυτό, θα βάλουμε αυτό. Αλλά ακούγεται η συζήτηση για φόρου. Ο κύριο Παρστατίνε λοιπόν, που βλέπω μια ανακοίνωσή του στην πορεία, που λέει πάλι διαστρεβλώθηκαν και ε, κόπηκαν και ράφτηκαν αυτά που είχα πει. Είπε αυτό στο Open. Οι άμεση φόροι. οι οποίοι αφορούν στο φόρο κληρονομιά, κληρονομιάς, στον φόρο ακίνητης περιουσίας αυτός είναι οέμφυα είναι φόροι οι οποίοι ουσιαστικά αφορούν τους έχοντες και τους πόλους αυτοί είναι οι φόροι οι οποίοι θα όχι. πρέπει να κρατηθούν και οι φόροι οι οποίοι θα πρέπει δεν να μειωθούν είναι η έμεση το Λέει για τον έμφυα ότι αφορά τους κατέχοντες τους έχοντες δεν λέει όλους μα αφορά όλοι έχουμε Μπερδέματα, όταν αναγκάζεται το κόμμα. Γιατί βλέπω και ανακοίνωση συνολική του Πασόκ που λέει: Δεν έχουμε τίποτα στο πρόγραμμά μα για τον Έμφυα, γιατί το πιάσαν οι Νεοδημοκράτε που είναι γάτες. Κάθονται εκεί, περιμένουν, τρίβουν τα χέρια του, ξεκινάνε τα πάνελ το πρώτο και είναι δεδομένο. Θα υποθεί η παπάντζα μέσα σε μία ώρα. Την λένε τώρα και Σιριζέ και Πασόκ. Έχουν μπει όλοι μέσα σε αυτό το κόλπο και έβγαλε ανακοίνωση το Πασόκ που λέει: Δεν μα αφορούν αυτά, δεν ε, έχουμε στο πρόγραμμά μα τίποτα για τον Έμφυα. Προσπαθούν να σβήσουν εκ των υστέρων τη φωτιά, τι κάνει ο Μιτσοτάκη. τρίβει τα χέρια του βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό, γιατί είχαμε έναν, το έχουμε δεύτερο κόμμα που έχει η, η Βαβυλονία, διαλέγεται και παίρνεται. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πάρα πολύ ωραία και με τους φόρους. By the way, όπω λέμε στην Ηλιούπολη, για την ουσία των φόρων, δηλαδή ότι το 95% του λαού πληρώνει, μάλλον ο λαός πληρώνει το 95% των φόρων της φορολογίας, και το μεγάλο κεφάλαιο βιομήχανε φοπληστές πληρώνουν μόνο το 5% στην την εθελοντική εισφορά. Γι' αυτό δεν θα πει κανείς από όλου αυτούς. Παρά μόνο λένε για τον έμφυα, για κάτι μικρά άλλα διάφορα τέτοια. Για την ουσία όμως, την ουσία του άδικου φορολογικού συστήματος, δεν αναφέρεται κανείς βουλευτής. Πασόκ, ΣΥΡΖΑ ή οτιδήποτε. οποιουδήποτε άλλου κόμματος έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος τρίτο μέρος του λαού, κολλάνει και πάμε στο μαγαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας Να σου πω, λοιπόν, τώρα τα κανάλια είναι εξαλεική δημοσιογράφη. Σου λέει ρε, που το που Ξέρω, Έχει... όταν είπε ότι του που για άλλη μια φορά που που που που που που που το που που που που που που που που που που που που που αυτό που που το που που που που το που που που Τουρκία που που που που Έχει μέσα ενημέρωση μέσα στι μίζε, στη διαπλοκή και στην αδιαφάνεια και στι απευθεία αναθέσει. Ξέρω κατά πιαν όταν τελικά κατέληξε στο όνομα Ερντογάν αυτό και όχι στο όνομα Μητσοτάκι. Υφεία <Ευθύνη> δίκη. Τέλο πάντων, <Ευθύνη> όταν λέγαμε να πέσει τράπεζα θεμάτων, δεν εννοούσαμε ακριβώ <Ευθύνη> αυτό που έγινε. Άλλο εννοούσαμε. Επίση, <Ευθύνη> όταν λέγαμε να πέσουν οι τράπεζε, δεν εννοούσαμε τη θεμάτων. Α, και αυτό. Απλώ έτσι θα πρώτη τώρα που έπεσε αυτή η τράπεζα, άμα δεν τα καταφέρνει, μήπω να δώσουμε τίποτα φράγκα και εμεί γιατί έχουμε να την ανακεφαλαιοποιήσουμε κι αυτήν. <Ευθύνη> Εγώ δίνω. Ah, δίνω. Τι δίνω. Μπορεί να σε ρώτησε κανεί, θες, θες να δώσει. Όχι, εγώ θα δώσω και θεριότερα. Θα πάω αύριο να καταθέσω. Α, τι, σαν του εφοπλιστέ και εσύ, Και ο θελό. Από μόνοι τι, αφού το κόμμα των εφοπλιστών βγάλαμε, ανέβηκα και εγώ στα του Εθελοντικά, όπω ένα γνωστό μου κόμμα θεσμοθέτησε. Να είναι εθελοντική η φορολόγηση των εφοπλιστών. Έτσι ε. και εσύ. Μάλω, θέλω απλά να σα ευχαριστήσω, Ισαβελικά, γιατί. Απόκρισή σας το έθιμα της κυβέρνησης Να εσπίσουμε μια μόνιμη εθελοντικού χαρακτήρα συμφωνία Να πει εκεί στον Καλαμούκι Εθελοντικά μανάρι Γιατί αυτό είναι μια πολύ μεγάλη Θες να γίνει και εσύ εθελοντής Να πας και εσύ εθελοντής Γιατί αν δεν έρθει μπορεί να σε ψάχνουνε Να πας και εσύ εθελοντής Του καλατράβα το τάφο μας θαύουνε Να πα και εσύ εθελοντής Σηζητη μοιράζουν. Μα φάσταση εταιρείε μαράκια ολάλιά μα κοιτάζουν. Οι εθλιστέ έχουν τα πλοία του με ξένη σήμερα. Άρα εδώ πέρα μόνο εθελοντικά φορολογούνται. Εντάξει, να την κόψουμε αυτή την παπάρα. Τα πλοία του είναι σε ξένηση ε Οι υπόλοιπε εργασίε είναι με ελληνικό αφημί. Απλά ε, λέω. Μα γι' αυτό θα πληρώνουν. Ναι, ναι, ναι, ναι και αν έχουν θα πληρώσει, έχει χέρι. Όχι μα. Για τι άλλε εργασίε πληρώνουν. Έκαλα, ενδεχομένω. Είναι ένα. Μισό λεπτό κύριε Δημήτρη. Είναι ένα μαλάκα στο ραδιόφωνο που λέει ότι οι δύο εκατομμύρια ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Τον Αποστόλη τον ξέρει. Όχι, δεν το ξέρω. Και λέει ότι οι υπόλοιποι είναι 6-7 εκατομμύρια που δεν ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι οι υπόλοιποι ξολαρμενίζουνε. Ακούει τώρα και ο πελάτη, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Γιατί και αυτό εκατομμύρια... νομίζει ψήφισε τίποτα διαφορετικό. Αυτό λέω. Λε στην παλαγία του. Άρα τι δείτε. συνέβη. Άρα οι υπόλοιποι 7 ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία. Όχι, λέω τα υπόλοιπα 6-7 εκατομμύρια. Ο ένα είναι από εδώ, ο άλλο είναι από εκεί και ο άλλο είναι παρακεί. Οπότε είτε το λες είτε δεν το λες είναι μια μαλακία και μισή. Δεν το λέω γι' αυτό, το λέω για να πιέσω τι καταστάσει έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να σοβαρευτεί και να μα ενώσει όλου του υπόλοιπου. Όλε τι προοδευτικέ δυνάμει, όλε τι αριστερέ, να ψηφίσουμε κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι σοβαρά τώρα. Δεν γίνεται. Δεν, μπορείς. δεν γίνεται, δεν μπορεί. Δεν γίνεται εσύ να με ρωτήσει οτιδήποτε σοβαρά. σοβαρά. Γεια σου, Βίλα, Αποστόλη μου, Κώστα το Εγάλιο. Να είμαστε καλά, Όλοι μα. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, θέλω να αποκαλύψουμε κάτι ψέματα που λέει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Mm -hmm. Καμιά αύξηση του κατώτατου μισθού, α πούμε, λόγω προπηρεσιών από τι τριετίε. Γιατί τι κλέβουν τι τριετίε. Δηλαδή, όπω λέει και ο Κουτσούμπα, Μούφα η αύξηση των μισθών που εξαγγέλνει η Νέα Δημοκρατία και επαναφορά των τριετιών που υποσχέταν ΣΥΡΙΖΑ. Μούφα. Mm -hmm. Η είναι μία, κορίτσια μου και αγόρια μου. Εμπρό, και Κουκουέ πολύ πιο δυνατό, κύριε. Όπως λέμε, κουκουέ δαγκωτό. <κουκουέ>